Προτιθέμεθα να ζητήσουμε το γάιδρο που πετάει. Όχι βέβαια. Εμείς Αλλά... πάμε σήμερα με ένα πολύ συγκεκριμένο καλό για μας χαρτί. Ότι η Ελλάδα έχει πετύχει στο οικονομικό πεδίο πολύ πιο γρήγορα στόχους <coughs> από ό,τι προέλεπε το πρόγραμμα. Για να <coughs> καταλάβετε. Ο λόγος που το μνημόνιο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την, Τράψη, την Ευρωπαϊκή τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 ενώ με το δούνουν το 2016 είναι διότι όταν φτιάχνουμε το μνημόνιο αυτό το Φεβρουάριο του 2012 το ψηφίσαμε, κανείς δεν περίμενε ότι η Ελλάδα σε δύο χρόνια δεν θα χρειάζεται να κάνει καινούργια λεφτά. Nice. Οπότε όλοι λέγανε δεν έχει σημασία, όταν πλησιάζουμε προς το Δεκέμβριο του 2014 θα πάρει παράταση το πρόγραμμα μέχρι το 16. Έτσι έγινε η συμφωνία. Nice. Το γεγονός η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει κάποιους στόχους πολύ νωρίτερα από ό,τι περίμενε το ίδιο το πρόγραμμα έχει Έτιαξ, το λοιπόν, αλλαγή. ο Σαμαράς που πάει σήμερα στη Μέρκελ σε μια ώρα να μπουν μέσα να κάτσουν να τρουν τα προγεύματά τους εκεί πέρα αυτά που ζητάει ο Σαμαράς που είναι καλά για μας για τους Γερμανούς λες ότι είναι αδυνατά δεν, δεν γίνονται άλλο, δηλαδή, oh, λέω, ίδιζα, λέ, διαγραφή, δεν μιλάω για ο λόγο που δεν μπορεί να υπάρξει είναι πολύ απλός, έτσι, γιατί για να κάνεις διαγραφή σημαίνει να πας σε ένα κοινοβούλιο και να ψηφίσουν οι βουλευτέ ζημιά για το κράτο του. Βουλευτές που θα ψηφίσουν ζημιά για το κράτο του. στο δεγερμανικό νόμο αρθμά θυμάμαι καλά έχει και το σύνταγμα του προβλέψει που θα μπορούσαν να διωχθούν και για απιστία οι υπουργοί και οι βουλευτές που θα ψηφίσουν κάτι τέτοιο. Ναι. Άρα λοιπόν είναι παντελώς αδιανο... να δι' αυτό το ζητάς. Επί μία ο Σαμαράς πάει εκεί για να ζητήσει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Την λήξη, την οριστική λήξη του μνημονίου με την έννοια της σκληρής επιτροπίας. Αυτό είναι τώρα που είναι το τραπέζι. Αυτό θα πάμε να το ζητήσουμε. Αυτό συζητάμε, αυτό θέλουμε. Αυτό, θέλουμε να φύγει υπάρχει, το δουνουτού και να τελειώνουμε. Τι αν υπάρχει λήξη μνημονίου ή σκληρή επιτροπής γίνεται uh -huh. χωρίς να πάμε να το ζητήσουμε. Γίνεται, Όχι, Γιατί δεν γίνεται, θυμίζω ότι αναμένουμε να λάβουμε 16 δισεκατομμύρια από το δουνουτού. Απ αν θα πρέπει να συναποφασίσουμε του εταίρου μα, αν θα τα πάρουμε και αν δεν θα τα πάρουμε, ποιο θα μα τα δώσει. Αυτό Με θα σα πω το κείμενο σήμερα. Ε, δεν είναι ε, μόνο σήμερα. Εγώ ε, ε, ε, δεν έχω καταλάβει λάθο. Εσεί δεν λέγατε ότι το Νοέμβριο θα διευθετηθεί το χρέο και θα υπάρχει συζήτηση και πέμπτη. Μα, μαζί είναι ε, αυτό. Ναι, η ίδια κουβέντα. οι Γερμανοί είπαν ότι δεν πρόκειται να συζητηθεί πριν από τον Ιανουάριο αυτό το πράγμα. Ακούστε. Έχω κάνει κάτι λάθο. Οι κουβέντε γίνονται οργανωμένα. Οι Γερμανοί και γενικά η Ευρωπαίοι, όχι μόνο οι Γερμανοί, τι λένε. Λένε. Όταν η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει τις αλλά άρα θα έχει τελειώσει όλο το κομμάτι της συμφωνίας που αφορά την αναμόρφωση του κράτους, τι μας ζητάνε πολύ απλά αυτό το διάστημα, μας ζητάνε να μην χάνουμε λεφτά, να μην ζητάμε νέα δανεικά. Και σου λένε, όταν θα παύσεις να ζητάς νέα δανεικά, <τώ> τότε θα έρθει να συζητήσουμε τι θα κάνουμε με τα παλιά, ε, με αραία, τα χωριστούμενα. Ελάβιση. Τι ελάφρυνση και κολοκύθια, τίποτα δεν ζητάμε. Ελάφρυνση, αυτό είναι ελάφρυνση. Ποιο, ποιος είναι ελάφρυνση. Βεβαίως ελάφρυνση. Μα ήδη έχουμε μεγάλη ελάφρυνση πάλι. Τα περισσότερα από τα νέα δανεικά που ζητάμε, τους τα δίνουμε σε, σε Μα αυτούς. Ε, α, α, α, να καλάβουμε δηλαδή, τίποτα τσίρα, γιατί δεν έχουμε καταλάβει τίποτα σαν ελάφρυνση. Λοιπόν, Κύρ Κ εγώ το Μαντά δεν τον έχω παραπάνω από 150 ψήφους Άσε ρε Βεντρέ, όλο πολιτικά θα μιλάμε Και έπειτα που ξέρεις τι θα γίνει ως τις εκλογές σου Μωρέ στίχημα Θα τον χάσεις Γιατί Οι εκλογές αυτές είναι μουγκές Τι έγινε και κορμά Τσακώθηκες με τον Πόρτσο Συνάννησα στο παζάρι τον Αγγελίτη Μουτάπε Είναι αλήθεια αυτά κύριε κορμά Μάλιστα τσακώθηκα Γιατί Εσύ γιατί λέτε για τον εαυτό μου, εγώ ούτε δουλειές έχω να κάνω, ούτε ανθρώπους μου έχω να διορίσω. Για τον νησί, για όλους εσάς. Επίγα χτες και του μίλησα και δεν τον βρήκα εντάξει. Μα εσύ μας έλεγες. Μου έλεγε και σα έλεγε. Λάκ, Γεια σας για φίλοι του πλατεία Ρέντιο. Ακούτε την εκπομπή Παξ Γερμάνικα στο μικρόφωνο παπαδομανολάκης Παναγιώτης. που Αρχίσαμε λίγο να μπούμε σήμερα. Είχαμε ένα θεματάκι εδώ με το πρόγραμμα ηχογράφησης, αλλά τελικά μπήκαμε με μια μικρή καθυστέρηση. Like, uh, wedding wings. Εδώ γελάμε για το yeah. κατά πόσο ήταν μικρή η καθυστέρηση. Λοιπόν, φίλοι του πλατεία Ρέντιο, η σημερινή πάξη γερμάνικα, όπω είπαμε, είναι αφιερωμένη στα 40 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Είπαμε, αφού τιμήσαμε το μνημόσυνο, τα γενέθλια του Πασόκ, θα ήταν κρίμα να μην τιμήσουμε και τα γενέθλια τη Νέα Δημοκρατία, τη άλλη μεγάλη παράταξης του άλλου του δικοματισμού. Ελάτε να θυμίσουμε όλοι μαζί τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας Το χειροκροτήματος για πόλια Τα 40 χρόνια τη μεγάλη Βοξιάς Παράδο I sell my goods behind the screen ο Άδενο Γεωργιάδη, το ελληνικό με το οποίο μπήκαμε, λέει ότι ο Σαμαράς θα γυρίσει με ένα μεγάλο δώρο από τη Γερμανία και τη συνάντηση με τη Μέρκελ. Όλοι είδαμε με τη γύριση του Σαμαρά από τη Γερμανία και τη συνάντηση με τη Μέρκελ. Και όπω είπε και ο Γκόρτσο, δηλαδή ο Άδενο Γεωργιάδη τη εποχή του, τι να κάνουμε, μου έλεγε και σα έλεγα. Γιατί τι φταίνει οι κομματάρχε, εδώ που τα λέμε, και τι φταίνει οι γλύφτε στο... του Πρωθυπουργού, όταν ο Πρωθυπουργό άλλα λέει, άλλα του λέει και τελικά άλλα παίρνει. More... Κατά χαιρετισμού σε όλο το γαλατικό χωριό. Πριν έτος 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλεμι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλές μεγάλες μάχες Ονομαστοί αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο Κέσαρας. <ΣΥΣ> <ΣΥΣ> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι. Γιατί μια περιοχή αντιστέκεται νικηφόρα στην καταστική. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά στρατόπεδα. σε <ΣΣΥΣ> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστέρικ. <Στασμύρια> και όλη η Γαλατίνα είναι υποκατοχή, όχι υπάρχουν μικρά ακόμα χολυβάκια τα οποία αντιστέκονται στεναρά στον κατασκευή. Ε, θα κάνουμε την χρονιμία μα των τον πολεμιστή ο οποίο και αυτό γιορτάζει τα 40 χρόνια ίδρυση τη μεγάλη και προδεξιά <συμπάνε> In <Elisabethaisia> <seafood> the you are in love with pain. Want to e be and πλατεία-radio μάλλον myradiostream.com κάθετος πλατεία-radio πλατεία-radio.listentomyradio.com ή myradiostream.com κάθετος πλατεία-radio Υπότιτλοι AUTHORWAVE Και όπως ο Σαμαράς έκανε και στην ΒΕΦ, επειδή δεν είχε να πει τίποτα, επειδή πήγε όπως λέγαμε στην προηγούμενη για αμαλή και βγήκε κουρεμένος, είχαν ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη. Μούλεχε και σα έλεγα που λέει ο Γκόρτσο Παυλάβινο Γεωργιάδη. Είχαν ανεβάσει πολύ ψηλά το πύχη. Είχαν σίγουρο πω θα πάρουν κάποιο δώρο από τη Μέρκελ. Ο Έλληνα πρέσβη τη Γερμανία έλεγε: Κυρία, κρατήστε χαμηλού τόνου. Το κλίμα εδώ δεν είναι για να πάρετε δώρο. Δώρο παρένθεση. Όπου λέμε δώρο, εννοούμε την επιμήκυνση. Δηλαδή την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμή. Τη δηλαδή την επιμήκυνση τη κλαβιά στην Ελλάδα. Αυτόν τον δώρο για τον οποίο παρακαλούσε ο Σαμαρά η Μέρκελ. Τελικά ούτε αυτό δεν... η Μέρκελ δεν του σε δημόσια θέα. Η ΣΥΠΕ 3 φορέ ευχαριστώ, όπω λέγαμε στην προηγούμενη εκδήλωση. Αυτό ήταν, δεν είχε να προσφέρει τίποτα. Μόνο ψεύτικε αλλαγέ των μέτρων, των μέτρων λιτότητα που ο ίδιο υπέβαλε. Ε, και αφού δεν είχε να πει τίποτα, έτσι και στη ΔΕ, όπω και στη ΔΕ, έτσι και στην επέτειο των 40 ετών για την ίδρυση του κόμματό του, το μόνο που είχε να κάνει ήταν μια επίθεση στην εξωματική αντιπολίτευση. <Τι> Take my new... Αυτά τα 40 χρόνια Σήμερα Η αξιωματική αντιπολίτευση Επίσης Ότι κάνει Οι μόσινό μας Είναι έλλειψη βασμού Είναι έλλειψη Γνώσεως. Είναι έλλειψη πολιτικής ηθική. <Το> Αυτό που μετράει είναι ότι εδώ πέρα μια οικογένεια μια συγκεκριμένη ιδεολογία προώθησε και δίνει μάχη για το καλό τη Ελλάδα σήμερα. Είμαι δεν κάνει καλό δεν, κάνει καλό, δεν κάνει καλό. Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωκτόν τον ζωγόν τον ζωγόν της άρα της ώρας μας πλατανιάς δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων είμαι θα οι άνθρωποι των έργων θα σας εξαφανίσω μεν... Όχι παιδε. Όχι, δε θα. Θα εξασφαλίσω μεν. Ακούω εξαφανίσω με σκέψους κι αν το λέγα, Τι είχε να γίνει, Παναγία μου... Τελευπάνω... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> θα σας εξασφαλίσω μεν. <laughs> θα! Θα! Θα! Συνθυμά μας είναι ένα... <laughs> Πολύ σωστά τα λέει ο Έλληνα Πρωθυπουργό Παύλα, η ε, Πρωθυπουργέ, έχοντα χρέου Παύλα, Παύλα Κωνσταντάρα, μια άλλη θα σα εξαφανίσω Θα, θα, θα, δεν είχε να πει τίποτα παραπάνω, δεν είχε να προσφέρει κάτι παραπάνω. Έτσι κι αλλιώ ξεφυλίστηκε. Είναι γεγονό ότι κάθε ραντεβού που κάνει ο Σαμαρά με τη Μέρκελ μπαίνει ει βάρο του επικοινωνιακά. Το μόνο το οποίο είχε να κερδίσει ήταν κάτι με το χρέο, μια επιμήκυνση, γιατί δεν θα έπαιρνε τίποτα άλλο από τη Γερμανία, παράμοντος το ποιοι Γερμανία δεν τους το δώσανε χτάρι. Να που Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του πλατεία Ρέντιο που στέλνουν μηνύματα. Ε, συντονιζόμαστε στο πλατεία radiod.listen.com ή στο meradio.com κάθετος πλατεία radio. Μπορείτε να βρείτε και στο site μα πλατεία radio.gr και να πατήσετε εκεί που λέει Ακούστε ζωντανά. Ε, Καμήνυματά σας, περνάμε τα μήνυματά σας στο chat του πλατεία Radio, στη σελίδα εκεί που είναι το Listen to my Radio. Πατάτε εκεί που λέει chat, ανοίγετε, γράφετε το μήνυμα σας. Υπότιτλοι AUTHORWAVE και τι, τι να έχει να προσφέρει ένα πρωθυπουργό σε έναν λαό ο υποφέρει, όταν αυτό ο πρωθυπουργό για να προσφέρει κάτι στο λαό του πρέπει να πάρει το OK από τον πρωθυπουργό ενό άλλου κράτους. Δηλαδή, τι να προσφέρει ένα πρωθυπουργεύοντα προφυ... μια απικία χρέου. a fini ta da come ti cadosano per la συνεχώς από Εντάξτε, θα έλεγα ότι δεν δέχομαι τον όρο διαζύγιο, ούτε καν βελούδινο. Εδώ έχουμε μια συνεργασία που δεν υπήρξε ποτέ εύκολη, το αντίθετο μάλιστα, αλλά που σίγουρα έχει αλλάξει την εικόνα της οικονομίας μας. Και αυτή η συνεργασία πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί πριν, από την προγραμματισμένη στιγμή και εν πάση περιπτώσει αν ολοκληρωθεί. Αν ολοκληρωθεί πριν από την προγραμματισμένη στιγμή θα είναι ένα σημείο επιτυχία, δεν είναι διαζύγιο. Ε, και θέλω να σας πω ότι ασχέτω εκείνου που θα γίνει πρέπει να ξέρετε ότι από το καταστατικό του Δουνουτού ε, όπω συνέβη και με την Ιρλανδία και με την Πορτογαλία προβλέπεται μια διαφορετική μια συνεργασία μετά την. Ε, από περάτωση των δόσεων. Τώρα τι θέλω να πω. Η Ελλάδα κατά την άποψή μας και σύμφωνα με τις δικές μας, στοιχεία, με τις δικές μας εκτιμήσεις και τα δικά μας στοιχεία ε, μπορεί να τα βγάλει πέρα χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση. Οπότε όλος αυτός ο, η πορεία των στόχων μπαίνει σε κάποια άλλη βάση αλλά δεν παρετούμαστε από τον βασικό στόχο να συνεχίσουμε να έχουμε πλεονάσματα και να συνεχίσουμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Και αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε μαζί με τους εταίρους μας το επόμενο διάστημα. Μαζί με τα αποτελέσματα των stress τεστ των τραπεζών που σας είπα πριν, θα επιδιώξουμε το καλύτερο για την Ελλάδα, να βγει η ισχυρότερη η Ελλάδα από την εξέλιξη αυτή να είναι η περήφανη Ελλάδα, μια Ελλάδα που κοιτάει μπροστά και όχι μια χώρα που είναι εχμάλωτη κακών στιγμών του παρελθόντος. Ε, δεν πρέπει πια να προχωράμε σέρνοντας τέτοια βαρύδια. Πρέπει να γίνουμε μια χώρα φυσιολογική και αποδείξαμε ότι μπορούμε να έχουμε την αξιοπιστία και να σταθούμε στα πόδια μας και νομίζω ότι κερδίζουμε έτσι το σεβασμό όλων σεβόμενοι και εμεί εκείνους που βοήθησαν από την ιστορία αυτή επομένω θα πρέπει να βγούμε όλοι ε, νικητές αυτό δεν σημαίνει νέο μνημόνιο δεν σημαίνει καινούριο αναγκαστικό δανεισμό αλλά σημαίνει δημόσια αναγνώριση συνεχή στήριξη μιας προόδου που πετυχαίνουμε και επομένως η λέξη διαζύγιο είναι ατυχής ε, πιστεύω ότι τις χρηματοδοτικές ανάγκες όπως σας είπα την επόμενη χρονιά μπορούμε ασφαλώς να τις καλύψουμε θα δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες δόσεις του δανείου, μαζί πετύχαμε να βγούμε από την κρίση και μαζί θα εξασφαλίσουμε όλες τις προϋποθέσεις για να μην επιστρέψει ποτέ η Ελλάδα σε μια τέτοια κρίση. η Γυμναστική Ακαδημία και με μεγάλη χαρά τον καλό στο βήμα τον επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας είπε όλα ο Αντώνης Σαμαράς, τα είπε όλα ο Έλληνας πρωτοπολογός ε, Δεν υπάρχει διαζύγιο με το Beltane ε, Μάλιστα είπε ότι στο καταστατικό του Beltane Tab υπάρχει σχέση με τις χώρε που βγαίναν το μηρουμόνιο Αλλά μια αλλου, άλλου τύπου σχέση έχει να κάνει με το σχέδιο απομάτησης τη Τρόικας αφού έτσι κι αλλιώς η επιτήρηση της Ελλάδας έχει περάσει μελέον στα κέντρα των Βρυξελών και όσο ο Αντώνης λέει αυτά που λέει στο Πλατεία Radio σπάει... ε, είναι λόγω των πολύ πετυχημένων μέτρων το οποίο αναγγένει ε, π, ε, ουσιαστικά μιλάει, τι λέει ο άνθρωπο, λέει ότι δεν θα, θα, θα καταργήσει τον αντισαχματικό έμφυα, να τον το το κάνει λίγο πιο δίκιο, λες και υπάρχει δίκαιο χώρο, δίκαιο χαράτσι, δίκαιο χώρο υποκατοίκηση, γιατί θα ανεβάσει κατά ένα μικρό ποσοστό του πιστού, του πιουτσούρεψε και ένα τεράστιο ποσοστό, ουσιαστικά δεν λέει τίποτα, δεν, δεν χαρίζει τίποτα. Η αλήθεια το πρόγραμμά του είναι μηδαμινό μπροστά στις παραγωγή, στις εξωματικές ε, Όπω κάναμε λοιπόν τα γενέθλια του πράσινου ζητώματο του Πασόκ, το μνημόσυνο μάλλον του Πασόκ, για το έτσι να είναι Άρα μπορούμε να δούμε ότι η πραγματικότητα ήδη δεν υπάρχει ω κόμμα Είναι απλά μια συνιστόσα μια μεγάλη μεγάλη εισαγωγητών το μεγάλης Γιατί δεν είναι δαμινή και αυτή η ε, κεντροαριστερή συμμαχία ε, Έτσι κάνουμε και το μνημόσυνο των 40 ετών της Νέας Δημοκρατίας ε, Γιατί δεν πιστεύω ότι θα κλείσει πολλά χρόνια ακόμα αυτό το κόμμα Ίσως να κρατήσει περισσότερο αυτό το πασό Κρατήσει αυτό που λέμε τώρα Πιθανότητα νέα δημοκρατία υπάρχει περίπτωση να ζήσεις πιο πολύ από το Πασόκ, για τον μόνο λόγο ότι μετά την διάλυση του Πασόξ, το παλαιό Πασόξ, το πασόκ που συγκυβερνάει με τη νέα δημοκρατία, ένα τμήμα του πιθανότατα θα απορροφηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ το οποίο παίρνει τα πάντα, ότι ανήκε κάποτε στο Πασόξ, και ένα άλλο τμήμα του, αυτό το οποίο σήμερα έχει αναγγελιστεί στην δεξιά νέα δημοκρατία, θα ενταχθεί ουσιαστικά στη Νέα Δημοκρατία. Θα ενταχθεί, θα λειτουργεί ω ουρά που η λειτουργεί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, ίσως, κρατήσει τη Νέα Δημοκρατία λίγο παραπάνω ως κόμμα. Μέχρι, ίσως, να αλλάξει και το ονομάδες. <Συκλή> <Συκλή> <Συκλή> Πάντως, το τελευταίο χρόνο ζωής της Νέας Δημοκρατίας να μην είναι και να... δεν πιστεύω ότι έχει πολλά χρόνια ακόμα μπροστά της. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Τα κόμματα αλλάζουν, ήδη το ένα μεγάλο κόμμα τη μεταπολίτευσης διαλύθηκε. Σιρά Γουάρμαν. Je <σομίου> ris de tous www.landou.myradio.com my ή myradio.com κάθετος πλατεία radio. Μπαίνουμε στο site πλατεία μπορούμε να διαβάσουμε διάφορε αναπτύσσει που κάνετε εσεί στην ομάδα φίλη του πλατεία radio. Οπότε, αν ανεβαίνει στο site μα ε, και του σταθμού Jogler. Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht να αναλάβουμε την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας με δύο αποκλειστικές επιδιώξεις. Την παραμονή της χώρας στο ευρώ και την τροποποίηση των πολιτικών του Μνημονίου ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα καταθέτω αυτή την ανοιχτή πρόταση προς όλες τις δυνάμεις που δέχονται την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την ανάγκη αλλαγή τη οικονομική πολιτική. Εγώ σας μιλάω ρεαλιστικά ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος και ταυτόχρονα εκείνος που είναι άνεργος σας είπα θα πάω στην Ευρώπη να δώσω τη μάχη για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας όπου μπορώ τη μάχη θα δώσω τη μάχη έχω μάθει να δίνω Τα χειρότερα περάσανε θα σεβαστούμε ασφαλώς την υπογραφή και τις υποχρεώσει της χώρας Υπόσχομαι ότι θα τιμήσω πλήρως την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι Έλληνες Θα εργαστούμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας Για να προσθέσουμε στις υποχρεώσεις μας Τις αναγκαίες πολιτικές για την ανάπτυξη Και για την αντιμετώπιση της βασανιστικής τεράστιας για τους Έλληνες Υπόθεση της ανεργία. Ε, Φιλαλίδη και ο Ιταλό Πρωθυπουργό. Ελπίζω να σώσουμε κάπω τεχνικό ότι δεν τροποποιήσουμε. Ε, πάντα έτσι ήταν η δεξιά παράταξη. Ε, πριν από 40 χρόνια ιδρύθηκε αυτό το κόμμα. Ε, μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ιδρύθηκε στι 4 Οκτωβρίου του 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ω συνέχεια, ξέρετε. Πριν τη δικτωτορία του κόμματο τη δεξιά και την δικτωτορία. Ε, το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος, το τη της Χαρκηδικής Φέσβολης 2009 ε, Σύμφωνα με το συνέδριο λοιπόν, του 2009, η νέα δημοκρατία ασπάζεται το ρητοσμαστικό φιλελεκτωρισμό που αναγνωρίζει την ελευθερία της αγοράς με τη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους χάρη της κοινωνική δικαιοσύνη. όσα με λίγο το αν μικροπολίζει. Ε, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα τη. Πώ τη. για να το πούμε αυτό ε, Είναι ένα κόμμα με ιδεολογία που αναγνωρίζει τον τρισπαστικό φιλελευθερισμό, την ελευθερία της αγοράς και τη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτου χάρη τη κοινωνική δικαιοσύνη. Εδώ, όσον αφορά την μυστική παρέμβαση του κράτου χάρη τη κοινωνική δικαιοσύνη, είναι που μπαίνουν πολλά ερωτηματικά. Σα πέραμε και το καφεδάκι μα, ωραία, ναι. Ε, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ρυθμιστική παρέμβαση του κράτου χάρη τη κοινωνική δικαιοσύνη μπορούμε να πούμε ότι να ασπάζονται τα σημερινά κορυφαία στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Πάλι, όπω και στην περίπτωση του Πασόκ, δεν θα πούμε σε συζήτηση για το αν ε, οι παλαιοί αρχηγοί, ο Αντρέα Ζωπανδρέου, ο Ποσοτήρο Καναμαλή, πέτυχαν, αν έλεγαν αλήθεια, αν έλεγαν ψέματα, αν ήταν καλοί, αν ήταν κακοί, αν ήταν τόνοι, δεν θα πούμε καν σε τη συζήτηση. Εμεί θέλουμε να δούμε, όπω είδαμε και σε περίπτωση του πράσινου του Μπασόκ, το αν το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας έχει καμία σχέση συγκεκριμένα με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίζου Λέου, του Αντώνιου εποχών παρένε 40 χρόνια στις mismos, τελικά, τα αυτόματα. Ο κόστο ο καρπαλιέ, εξαφανισμένο κάποιε ελαφρούν, τελικά έκανε χάρη στον βρεθεί. Ε, δεν ήταν σίγουρο για το πόσο ήθελε να είναι 40 Τελικά να διακόψει το χειμερινό του του για να Βίδε, φρέμδε, ρε, φοβορή που γελά έτσι να σου τα μπάνια σου και να σου λένε έλα στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Ich trau dich το ίδιο το στο την ίδρυση του κόμματο το οποίο μαζί με το πασόχο μονοπολισάντη για τη χώρα από τη μέχρι Θα να σας εξηγήσω σήμερα τους λόγους για τους οποίους σύντρασα μαζί με τους συνεργάτες μου τη Νέα Δημοκρατία. Και θα προσπαθήσω να αποδείξω πόσο αυτή η πολιτική παράταξη είναι και νέα και αναγκαία για τον τόπο. Έχει μεγάλη σημασία να το πιστέψετε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ζητεί μόνο το ψήφο σας στις επικίνονες εκλογέ ζητεί την ενεργό συμπαράσταση σα και ίστρα από αυτές. Ζητεί, θα έλεγα, μακροπόθεσμα την αγάπη και τον θυσιασμό σα, Που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των κρυσσίμων προβλημάτων που θα χρηθεί να αντιμετωπίσει μετά τι εκλογέ η Νέα Δημοκρατία. Ελληνίδες Έλληνες, αντί να την παραμονή μας στην εξουσία, άνοιξα πουφασικά τον δρόμο Ω την λαϊκή γιατί για την ολοκλήρωση τη δημοκρατική νομιμότητα. Έκανα δηλαδή ό,τι επιβάλλει το για να αποδείξω ότι μου ήταν ξένος κάθε προσωπική ή κομματική επιδίωξη. Αλλά αν δεν είχα επιδιώξει του είδου αυτού, είχα στόσο καθήγοντα. Καθήγοντα που με απέβαλαν να δημιουργήσουν μια νέα και μεγάλη πολιτική δύναμη που θα συνέβαλε θετικά στην εδραίωση της δημοκρατίας στον τόπο μας. Ελληνίδες Έλληνες, την ίδρυση της νέας δημοκρατίας την επέβαλε εθνική ανάγκη. Νέες ιδέες, νέα προβλήματα, νέες ανάγκες έχουν ανακύψει τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Κατά την δεκαετία που μα χωρίζει από τις τελευταίες εκλογέ. Τα παλιά πολιτικά σχήματα είχαν χάσει την επαφή του με το λόγο, εις ώστε να είναι αισθητό το κενό που άνοιξε στην πολιτική μα ζωή. Και το κενό αυτό έπρεπε να πληρωθεί για να αποτραπεί ο κίνδυνο του χάου. Επίστημα άλλωστε ανέκαθεν και η πίστη μου αυτή ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια ότι ήταν ανάγκη να εξυφρονιστεί η δημοσία μα ζωή τόσο από απόψους όσο και από απόψους θεσμών και προσώπων. Ελληνίδες, Έλληνες έκρινα σε εκ τούτου ότι ο καθήκον μου επέβαλε να συμβάλλω θετικά στη διαμόρφωση της νέας πολιτικής μα ζωή. Έκρινα ότι όφελα να δημιουργήσω μια μεγάλη πολιτική δύναμη που θα ήταν ικανή να κατακτήσει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Πλειοψηφίας η οποία θα επέτρεπε να κυβερνηθεί η χώρα στις κρίσιμες αυτές στιγμές κατά τρόπο σταθερών και γόνων. Θα δημιουργήσει μια παράταξη που θα απέτρεπε τον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμων τη χώρας και την πολιτική αστάθε που είναι ο πρόδρομος της χρηοκοπίας της δημοκρατίας να δύναμη που θα δημιουργούσε νέο απολυκοκλίνο και θα επέτρεπε την απάνωτο στην ουτροπία και τα σέξης του παρελθόντος. Λοιπόν Κυρκοσμά, εγώ τον Μαντά δεν τον έχω παραπάνω από 150 ψήφους. Άσε ρε Πεντρή. όλο πολιτικά θα μιλάμε. Και επίτα που ξέρεις τι θα γίνει ως τις εκλογές σου. Μωρέ βάζω θα τον χάσεις γιατί οι εκλογές αυτές είναι μουγιές. Τι έγινε και κολμά! Τσακώθηκες με τον Πόρσο. Συνάντησες στο παζάρι του Αγγελίκη μου Τάπε. Είναι αλήθεια αυτό και κολμά. Μάλιστα τσακώθηκα. Γιατί? Εσύ γιατί λέτε. Για τον εαυτό μου. Εγώ ούτε δούλιας έχω να κάνω, ούτε ανθρώπους μου έχω να διορίσω. Για το νησί, για όλους εσάς. Επήγα χτες και του μίλησα και δεν τον βρήκα εντάξει. Μα εσύ μας έλεγες. Μου έλεγε και σας έλεγα. Ε, όσο δίκιο είχε ο Γκόρτσος για τον Άνδελο Γεωργιάδη, όσο δίκιο είχε για τον Μοσυντερό Καραμαλή φυσικά με μία συγκλήση μας, με Όχι το ότι ο Καραμαλής να κάνει σαν να γράψει ιστορία, αλλά προφανώ μη χειρομπέλτιστο. <στονίδεσαι> και ο Άνδελος Γεωργιάδης ίσω να είναι και το χειρο. Ε, <στονίδεσαι> λοιπόν, συνεχίζουμε και διαβάζουμε για το αυτοκαταστατικό, το, το μάλιστα έχουμε δει τώρα στο www.pron.net-democratia.gr Άλλον και ιστορία στην ιστορία του. 6 Σεκτομβρίου του 1994, ο το Διένος Καραβαλής, ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία και δημοσιεύει την ιδρυτική διακήρυξη που αναδεικνύει την ιδεολογία, τις αρχέ και τις αξίες της παράταξης. Ε, αυτό που λέγαμε «περί, παρε, και, περί ελεύθερης αγοράς, με παρέμβαση όμως του κράτου. Αυτό το οποίο δεν κάνει σήμερα ο τον Γ η πρώτη εκλογική νίκη τη Νέα Δημοκρατία ήρθε με πλειοψηφία 54,37% και εκλέγει 220 βουλευτέ. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι στον απόπατο, έχει κρύο κάτω από το 20%, γύρω στο 20% και μαζί με τον νεκροατόμο του Πανσόπου, το οποίο σέρνει από πίσω τη, προσπαθούν να κάνουν μια κυβέρνηση η έχει χάσει όπω όλοι γνωρίζουμε τη δεδηλωμένη. Ε, είναι αλήθεια ότι όταν ο Βασιλεύρη Καραμπανή σύνδεσε στην Ελλάδα, ε, ακόμα και μεγαλύτερη ήδη του αντιδικτατορικού αγώνα, βάλεμε ο στο να έφυγε στον Δίνος Καραμαλής στην Ελλάδα, όσοι να γίνει την Ελλάδα, αλλά επειδή πιστεύανε ότι το μην χειρονβέβησαν, το οποίο λέγανε πριν, και ότι εφόσον δεν μπορούσε να γίνει επανάστασης στην Ελλάδα, να διαπριστούντας, ε, το μόνο το οποίο θα έφερε την ομαλότητα θα ήταν η τρεμαλότητα το μόνο το οποίο θα έφερε την ομαλότητα στην Ελλάδα θα ήταν μια κυβέρνηση του Σταύρου Καρμαλή η οποία θα έταινε η Μικηνία προς όλων των πολιτικών δυνάμεων <Το> Εδώ φίλος που του Κλωδιαρέδιο λέει ότι είναι σπαστικό, ότι οι πολιτικοί μιλάνε με τόση αερολογία, περιομαλότητος και όλα αυτά, μα το η τσίχλα και η καραμέλα είναι ίδια. Οι πάντως είναι και οι είναι την εποχή εκείνη όντω δεν μπορούσε να γίνει κάποια ένοχλη επανάσταση τη της και <σομίως> να συνεχιστεί μετά τη δικτατορία καθώς δεν μας έδινε κανείς όπλα. Συγκεκριμένο, ο Μίκης είχε μια ομάδα ΠΑΜ και παρακαλούσε, παρακαλούσε εισαγωγικά. Ζήταγε ο, ο άνθρωπος όπλα για να τα βάλουν με τη κούντα και δεν του έδινε κανείς. Και είναι λογικό γιατί οι μεγάλε δυνάμεις στηρίζαν τη δικτατορία Παπαδόπολο. Και <σομίως> τώρα μιλάτε ο Δυνάμες, οι μεγάλε δυνάμει οι οποίε ε, από το φόβο τη ακυβερνησίας, τα ίδια μας λένε και σήμερα που λέγαμε, από το φόβο τη ακυβερνησία προτίμησαν να κάνουν ένα βήμα πίσω και να, φέρουν τον Καραμαλή, και να έρθει ο Κωνσταντίνο Καραμαλή στην Ελλάδα. Ε, έπαιζε μάλιστα το όνομα του Αβέρο, κυρίω, γιατί ο Αβέρο είχε στενέ σχέσει με την δικτατορία. Ο Αβέραβ να θυμίσουμε είναι ο πολιτικός πατέρα του Αντώνη Σαμαρά Επίσης στον Κένταβρον και των Ρέιντες, στον Ταγμάτων Εφόλου και στο Νέα Καταλαβαίνουμε το όπως πρόκειται Είχε στενές σχέσεις στους ασκατοικούς και επειδηλαδορέας Θα ήταν ο τέλειος άνθρωπος ο οποίος θα κρατούσε το απρεμιεννό καθεστώ Σε ένα εισαγωγικά κοινοβουλευτικό καθεστώ, Το οποίο προφανώς δεν θα υπήρξει something Something μετά από διαπραγμάτευση με τι μεγάλε δυνάμει, του Ιώργου Λαμπατζίνη τη χώρα, καταφέραμε εντό εισαγωγικών το καταφέραμε σιγά-σιγά τον άθρονο. Αλλά ήταν ένα άθρονο που θα λέμε ότι δεν είχαμε τον πραγματικά χουντικό αδέρω επόμενο πρωθυπουργό, ούτω ώστε πούτε είχαμε πούτε να έχουμε, τουλάχιστον είχαμε το Κωνσταντίνο Καραμαλίδη. Ε, ο Μύκη Αδράκη λέει ότι όταν του είπαν οι έτσι κι αλλιώς και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δικός μας είναι, αυτός απάντησε ότι ναι, αλλά άμα με την Κούντα ελέγχατε την Ελλάδα 100%, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλής, το οποίο ελέγχετε δεν ήταν. Και μετά μπήκαμε στη νέο Ελληνίδες Έλληνες, χθες συνετελέστησε της ένα ιστορικό για την Ελλάδα γεγονός. Με τον τερματισμό των βασικών διαπραγματεύσεων, ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια 18 ετών και η χώρα μας κατέστη ουσιαστικά το 10ο μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας. Με την ισότιμη συμμετοχή μας. Σε μια ισχυρή οικογένεια, ελεύθερων, ανεξάρτητων και δημοκρατικών λαών, όπως θα είναι η Ηνωμένη Ευρώπη, θα κατοχυρώσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία. Και τη ένταξη της χώρας μας στην οικογένεια αυτή θα την απαλλάξει από οποιασδήποτε εξαρτήσεις, αφού την εγκαταστήσει ισότιμη με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες θα έχει ψήφο ισοδύναμη. Με τις εμμετοχοί μας στην ΟΕΕ θα ενισχύσουμε και τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. γιατί όλη η θεσμική δομή των ευρωπαϊκών κοινοτήτων προϋποθέτει τη λειτουργία σε κάθε χώρα που λιτεύοντας δημοκρατικού. Γιατί είναι αυτονόητο ότι με την ένταξή μας θα συνδέσουμε το μέλλον μας πολιτικά και οικονομικά με την Ηνωμένη Ευρώπη αφού θα αποτελέσουμε οργανικό της τμήμα. Πιστεύω ότι ο λόγος μας έχει την ικανότητα της φορολογηγής και ότι θα αντιμετωπίσει επιτυχώς την ιστορική αυτή πρόκληση που θα μας οδηγήσει σε καινούργιους δόμους και θα μας ανοίξει καινούργιους ορίζοντες. Σας ευχαριστώ. Που είχατε δίκιο μαζί του τα ρίχναμε τα πάσχελα. Άρα να είμαστε και δίκη. Το μευτήριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε. Ε, ναι, το έκανε. Αλλά γιατί το έκανε. Για να πηγαίνουν γυναίκες. Γιατί θα το έκανε. Για να πηγαίνουν στα καλύδες. Να πέφτουνε τρέπα. Το έκανε για να φάει η κλίκα. Ορίστε. Να φάει η κλίκα. Φάγανε, φάγανε, φάγανε. Σας παρακαλώ επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμως και αντικειμενικό. <Κι> Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε. Πρώτος και καλύτερος ένας γκρούεζα. Γκρούεζα. Γκρούεζα. Και από κοντά όλα τα τσιράκια. Φάγανε, φάγανε, φάγανε. Όχι, ρε παιδιά, όχι, ρε παιδιά. Δεν φάγανε. Όχι, παιδιά με τους τόπους που εγκρίνει ο, Υπουργό, ο Υπουργός. Με προϋπολογισμούς, με κοντήλια, <σίλια> με αποδείξεις. <σίλια> Έλες λοιπόν μακριά πους ενοιχτωμένος. Εσύ όπως φαίνεται δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στα Υπουργεία. Ωραία λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Εσύ που ξέρεις λεμβαίνεις, παίρνει και μένα για να μάθω. Λέτε φάγανε. Από πού φάγανε. Από παντού. <σίλια> Κυρία Τσιμέντα, θα πάρω τσιμέντα από σένα, αλλά τόσο θα γράφουν τα χαρτιά και τόσο θα εις πράξεις. <σίλια> Κύριε Υδραυλίκε, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως Εγώ! Τι εσύ, ένα πέρσι που το χτίζανε ήταν κακή χρονιά. Δουλειά δεν είχα στα και πήγα και δούλεψα εκεί κάτω. Στο Μευτηρίο. Στο Μευτηρίο. Τι δουλειά έκανε δηλαδή. <χει> Πυλοφόρη, τι να κάνω. Τον αρχιτέκτονα. Ε, λοιπόν, λοιπόν. Τριάντα μου δίνανε και για εβδομήντα με βάζανε και υπόγραφα. Υπόγραφε. Ναι. Κι άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι από μένα, βάναμε τον νου φάγανε φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε φάγανε φάγανε ε, εντάξει, εντάξει, ρε, πάγανε <Σιουσίου> τα και βγαίνουν. τα βγαίνουν, πάνε τα πατακάμπατα, πάνε, πάνε, και δεν ε, αυτό το να δεν και την ομιλία του στο του. <Σιουσίου> του δύο παραπάνω ομιλίες του Εθνάρχη για την εντάξει μας την άλλη που χαιρετίζει την ίδρυση της Νέας ένα είναι αφιερωμένη στο ΝΑΝΕΣ ΤΑΝΕΣΤΑΚΙ γιατί μα ζητάει να του κάνουμε αφιέρωση το αφιερώνουμε το ΝΑΝΕΣΕΣ Δεν πρέπει να σ'αρέσει ο Εθνάρχης τέλο πάντων τι έλεγε στο διάγγελμά του όταν μπαίναμε στην ΕΟΚ ο Κωνσταντίνο Καραμαλίδη. Βέβαια, για να διασφαλίσουμε μέσω της ΟΣ, την εθνική ανεξαρτησία, θα είμαστε ένα ισότιμο κράτο το η μας θα μετράει όσο οι ψήφου όλων των άλλων χωρών οι οποίε συμμετέχουν. Συγγνώμη. Ο Μπαρδούζας εδώ, και θέλει να κάνει. δεν τα Ανταλλάσσεω! Να δηλαδή το μόνο που ακουγόταν ήταν η λέξη όλα όλα. Όλα καλά. Ναι σε όλα. Κάτι Να είσαι να να να flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame. Πολύ χρήσιμη η παρέμβαση του Βαρουζά. Την κάνει Τέλο πάντων, τι λέγαμε πριν το για Ο ανεξαρτησία έλεγε ο. Μας καλά μέλης, Θα είμαστε ένα ισότιμο κράτο μέλο με ισότιμη ψήφο, ό,τι ακριβώ σημαίνει σήμερα. Γιατί μέσω της Συμπσιο, τη ΕΟΧ διασφαλίσαμε την και έχουμε σε πηγαίνει. μαρά θέλει να πηγαίνει στην και για να δώσει μια φοροελάφρυνση, ήθελα να παρακαλέσει μια ξένη για να δώσει ίδια φοροελάφρυνση. Η μα όπω έχουμε διαπιστώσει μετράει εξίσου Τελικά όμω. Το αλλιώ είναι και η νίκη. Τι να πει Τώρα ιστορική αλήθεια και για να πάμε και λίγο στο να γυρίσουμε από την εξωτερική, εκείνο που προστατεύει η δεν ήθελε να βάλει την ΕΟΚ, υπήρχε παράλληλα με την ΕΟΚ και έτρεχε ένα project, α πούμε, το οποίο βασίζεται σε Σιώχανε, πλέον όχι, ω γνωστό στο γαλλογερμανικό άξονα. Πλέον μόνο στο γερμανικό άξονα, αφού η Γαλλία έτσι κι αλλιώ το έκανε στιγματισμού υποτιστεντωλέ Γερμανία πλέον. Βαριζόταν στο γαλλογερμανικό άξονα. είχε άλλο ένα project εκεί πέρα, ε, το αγγλικό. Το οποίο ήταν μια Αγγλική Ένωση, μια Αγγλική Ατλαντική Ένωση, η οποία θα συνέζει κατευθείαν τη Μεγάλη Βαρδανία, που είναι έτσι καλώ συνδεδεμένη, με του πέραν του Ατλαντικού συμμάχου, οι οποίοι ε, οι Ο Καραμπαλή στην αρχή συζητούσε ε, να μπούμε σε αυτή την Ένωση, την ένωση που ετοίμαζε η Αγγλία με τι ΗΠΑ. Λοιπόν, αυτή η ένωση δεν και μπήκαμε στην ΕΕ, μπήκαμε στην ΕΟΚ. Όχι ως συγκεντρητικό μέλος, όπως βαθέναμε, άμα δεν γιώναμε η παράλληλη παράδειξη με την άλλη έννοιση, η οποία δεν έχετε ποτέ, Μπήκαμε στην επόμενη πόλη. Τα παραπάνω και ιστορικού νέου. Call me Natalie no Lola the wise galanna at home I you know, my pianola the doctor gave a pregnant astros my now i'll tell you secret don't the keys, for a little pianissimo is always bound to please. the of the 40 years after the founding of the we would finally το συγκεκριμένο κόμμα μαζί με το άλλο κόμμα το οποίο σε έρνευε το οποίο έτσι και λιότι δεν είναι από ένα νεκρό που κάτσε καλύτερος, έχει φτάσεις άλλες να καταπιά γιατί σας πρέπει να ξεχνήσει Τώρα αυτά τα δύο κόμματα κάνανε και πόσο μεγάλο καμπού κάνανε τελικά στις <συσίλια> τελάνες Παρότι αυτά τα δύο κόμματα ιδρύθηκαν καλλιεργόντες βαθύτερες εμπίδες Καλλιεργήσαν την ελπίδα το μεν πράσινο Πασότ περί Ελλάδα Ελλάδας εθνικά με Πολύ αριστερά στην θύματα, και να, πλούτου, σημερικά το να χωρίσουν. δεν έβγαινε αριστερά ο Αντράστος Παγραφείς, το δημιουργικό κόμμα. Έλεγε ο αύριο, μια ελπίδα. Στην την παράδειγη παρά τα και Από το η νέα δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαϊλή περιέριχε την ελπίδα μια άλλη δεξιά, μια δεξιά που αναγνωρίζει το πολιτικό κόμμα, λέει μπορούμε να συμμετάξουμε, βάζει ένα τέλο στον εθνικό διχασμό. Τελικά σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, βλέπουμε τα ίδια προβλήματα τα οποία μα χωρίζουν στο κούντα του 1969, τα ίδια ατομικά προβλήματα του ελληνικού κράτου από τη μέρα τη επίθεση του, τα ίδια προβλήματα τη ξενοκρατία, τα ίδια προβλήματα τη έλλειψη τη λαϊκή. Τη λαϊκή κυριαρχία προβλήματα ότι υπάρχουν υπάρχουν, υπάρχουν στον ίδιο βαθμό που δεν την κοίτα, Není. Lendo Geburtstag hat. A Brot an elé poulíte στο βάθο, mousikí ke βάθο mou mómas sto váthos pou pasí pou dán. Ene, tevíos και λίγο <στολί> <στολί> <στολί> Oh, oh, Johnny! Oh, Johnny! Wenn mich dein Arm umfasst, die ganze Nacht. <tiny> Λοιπόν, τι λέγαμε. Ε, μου στέλνει μήνυμα το τσάτ του σταθμού ο Αρχίρο Μαρινάκη από την εκπομπή Τα Πάντα και μου λέει να θυμίσω να αναφέρω το θέμα των δημοπρασιών των αρχαίων θησαυρών στην Αγγλία. Ναι, το συζητήσανε και στην προηγούμενη καταπληκτική εκπομπή Τα Πάντα με το λεκάκι και τη λεκοντιόλυκάκι ο <στην> που, <έδινα> γράφοι, κάτι, που πολύ τα αρχαία, προβλίου, Ναι, είναι, το πλατεί η εκπομπή της εκπομπής πανταρή εννοείται σχεδιάζει ε, τη συλλογή υπογραφών και τελικά τη διαμαρτυρία σε ένα κείμενο μαζί με κόσμο έξω από τον ή όπου αλλού τελικά θα ώστε να δείξουμε ότι ο ελληνικός λαός που τουλάχιστον όσοι το μάθαμε και χρησιμοποιηθήκαμε αντιστέκεται στην εκθήση των αρχείων δησαυρώνων. Είναι αυτό το οποίο λέμε σε βρίσκουνε κάτω και σε καβαλάμε. Είναι που λέμε μη δουν έναν λαό να έχει πέσει κάτω, αμέσως να του πάρουν τα πάντα. Έτσι λοιπόν και κατά χιλιάδες τα αρχαία, η αναρωτιέμαι τι κάνει το καλά, όχι τον αγιοπορισμό, και δεν αναρωτιέμαι καθόλου τι κάνει, κάνει. Η σύνδεση, κάνει. Ε, η σύνδεση με αρχαιολόγου έπρεπε να το έχουν ανεβάσει, μέχρι πιο πάνω, δεν ξέρω αν το έχουν ανεβάσει, μπορεί και να το έχουν ανεβάσει, απλά θα πούμε εμεί, αυτό εγώ ο οποίο δεν έχω ενημερωθεί σχετικά. Όντω, ξεπουλούνται αρχαία, ειδικά την εποχή αυτή τη οικονομική κρίση και του μνημονίου, ξεπουλούνται αρχαία κατά συλλογή από αρχαιοκάφυλλα. Was blieb in meinen Händen in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug, ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halb verstehen, es lockt mich stets vom Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen? Meine Natur. Germanica, τα 40 χρόνια τη Νέα mm. mm. Δημοκρατία, η Άσαν και η Πόλιο, βέβαια, στο πλήρω του κρατήρα Ρέντινγκ, το παξίδω. Έχω φέσει να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια, γιατί δεν ξέρει πόσα χρόνια από αυτά θα γιορτάσουμε μια yeah. δημοκρατία. Δηλαδή, εύχομαι, yeah. όχι πολλά, yeah. δηλαδή εύχομαι να είναι ανώφητα τελευταία, γιατί μια άλλη εσύ είναι από τελευταία. Καθίσανε αυτό το οποίο είπαμε κάποτε να πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία ίσω να εξαερωθεί. Και έτσι δείχνουν έτσι κι αλλιώ είναι τα ποσοστά να εξαερωθεί μετά το πασό. Γιατί πιθανότατα ένα μεγάλο μέρος του πασού, το οποίο δεν θα απορροφηθεί, ένα μικρό μέρος θα απορροφηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, ένα άλλο μέρος θα προσχοληθεί απόλυτα στη Νέα Δημοκρατία, ούτως ώστε να επιβιώσει ο το μέσα μέσω του κόμματος, μέχρι να αλλάξω, πότε δεν ξέρεις. Μοιράζουν πόλυμα στο δημοκραντή Αρένδριο, δηλαδή μιλάνε, μοιράζουν πόλυμα, ψέλνουν το χαμό των δύο κομμάτων. Ε, σήμερα έχουμε ανεβάσει για το πρώτο πανελλαδικό που έγινε. Mm. Ε, σήμερα θα ανέβει και στη στήλη Παξ Γερμάνικα, θα ανέβει ένα άρθρο που αφορά, έχει να κάνει και με τα 40 χρόνια και αφορά του Σαμαρά. Ε, τώρα... Που πλησιάζουν όπω όλα δείχνουν στι εκλογέ, οι οποίε και να μην γίνουν τώρα θα γίνουν σε έναν χρόνο που θα πλησιάζουν τι εκλογέ. Ε, έτσι κι αλλιώ είναι προφανέ ότι οι συζήτηση των δύο μικρομεσαίων κομμάτων, όπω αν υπάρχουν ανέβει σύνορα γερμανικά γιατί μεγάλα κόμματα δεν τα λε. Οι εμφανίσει των αρχηγών των δύο μικρομεσαίων κομμάτων, αναφέρουμε συνέχεια στην Καρδία το και τον το ΣΥΡΙΖΑ, επικρατήσει στι ένα προεκλογικό κλίμα. Το ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε <Φινόνη κυμμάτια> ότι αρχίζει και παίρνει κεφάλαια και πλέον ανεβάζει την διαφορά του. Ε, προσωπικά αυτό που θυμίζει μέρε εδώ, πραγματικά. Ελπίζω να μην έχουμε την κατάληξη που είχαμε στι μέρε που ανέβαινε η Ελλάδα. Η κυβέρνηση του παλιού δικοματισμού δείχνει θαρμένη, κουρασμένη και σίγουρα αποτυχημένη η συνείδηση του ελληνικού λαού που δεν αντιλαμβάνεται το success story objective. Από την άλλη, που η αντιπολίτευση που κρατάει προβάδισμα, η άποψή μου είναι ότι είναι απαράδεκτα. Παρότι έχει πάρει κεφάλι τελευταία, απαράδεκτα χαμηλό το προβάδισμά τη και απαράδεκτα αργό ο χρόνο ε, τον οποίο έκανε να πάρει κεφάλι. Άμα σκεφτεί την πολιτική τη κυβέρνηση, ε, η αντιπολίτευση λοιπόν τα δίνει όλα ή τουλάχιστον δίνει ό,τι μπορεί να δώσει, καθώ δεν θα έχει άδικο να πει ότι παρέλαβε μια καμένη γη. Μπορεί ο Ρίο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει λίγο στο να απαντήσει ερωτήματα που καίγονται στου πολίτε, αλλά και στο ποια τελικά θα είναι η στρατηγική του προ έξω. Έχει όμω κάποια συντριπτικά πλεονεκτήματα από την κυβέρνηση. Ένα, μάλλον, πλεονέκτημα. Ε, έχει καλλιεργήσει, μπορεί να καλλιεργήσει μια ελπίδα στον φτωχοποιημένο λαό. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να καλλιεργήσει μια δημοκρατία με αυτά τα οποία έχει κάνει. Ενώ στη δεύτερη βλέπουμε τον Κύπρα να εξαγγέλνει ένα ελπιδοφόρο μεν με δε πρόγραμμα διαχείριση τη κρίση, ο Πρωθυπουργό, μην καταφέρνοντα να πάρει τίποτα καινούργιο από το Παρίσι, αρκείται σε υποσχέσει άμβληση των νόμων που η ίδια η κυβέρνησή του θέσπισε. Ενδεικτικά, η κοροϊδία που θα διορθώσουν τα λάθη του ένφυα. Του αντισυνταγματικού ένφυα. Τέλος πάντων, ε, αυτό είναι ένα απόσπασμα από το άρθρο το οποίο φανεύει σήμερα και αφορά τη στρατηγική του Μεγάλου Μαξίμου και του Αντώνη Σαμαρά ενόψει του κεφαλίου κυβέρνησης των επόμενων εκλογών και αφορά γενικά τα πανωτά χαστούκια το οποία τρώει ο του από τη Μέρκελ μέχρι όλους όλους έναν έναν του έξω, οι οποίοι δείχνουν πλέον να μην φοβούνται και τόσο Μία άνομα του χείριζε στην εξοσία. Να ζήσετε κύριε. Καλορίζει και στο σπιτικό σας. 200 συμφωνήσαμε. Τι μου λε. Άκουσα καλά. Είμαι γελάσανε τα αυτιά μου. Είπε σκασμό σαν τον Άκη. Όχι. Είπε σκασμό σαν τον Άκη μου. Μου. Mm. Mm. Πάλι καλά. corner light. I'll always stand and wait for you at night. We will create Είχαμε <ΛΟΟ> και και στο καπάκι. <ΛΟ> ε, τα φάναμε τα πόλιπά μα. Γιορτάσαμε τα γενέθλια τη Νέα Δημοκρατία. <ΛΟ> αναρωτιόμαστε όπω και με τα γενέθλια του και στα κατά πόσο τελικά τον κόσμο. <ΛΟ> ε, έτσι και, με το. Και τη ίσου ψήφου μεταξύ όλων των κρατών μελών, το κατά πόσο εξαπατηθήκαμε από τα δύο μεγάλα κόμματα. Ε, αυτό ήταν φτάσαμε στο τέλο τη σημερινή πάξη Γερμανικα, η οποία θα ανέβει μέσα στην εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλο το γαλατικό χωριό, όλου του φίλου του πλατεία Ρέντιο που μα άκουσαν, που μα ακούγανε. Παρότι κάποια στιγμή η μα βάθηκε και εξαφανίστηκε. Ε, τα ξέρετε. Καλεύουμε εδώ με τα μηχανήματα. Ε, μην φύγετε από το πλατεία Ρέντιο στι 7 η ώρα, δηλαδή από την οποία σε μία ώρα και ένα τέταρτο, στι 7 η ώρα ακριβώ, εμεί είμαστε όταν λέμε τέσσερι, είμαστε τέσσερι και έτο, Στι 7 ακριβώ όμω θα βγει η εκπομπή καψιμή, το καψιμή, μια παραγωγή του δίκτυου ελευθέρων φαντάρων Σπάρτακο. Μισό λεπτό να βγω και στο site, το site να βγω στη σε σελίδα του πλατεία Ρέντιο. Αυτό το θέμα τη εκπομπή. Το θέμα τη εκπομπή που ακολουθεί στι 7 του καψιμίου από το Ντίκη του Ελεφθέρω Βαλέων του Πάρτακο είναι από του παγκοσμιοποιημένου στρατού του Γίσιγκερ και του ΝΑΤΟ στην καθημερινότητα του ελληνικού στρατού. Καταγράφοντα την ανάπτυξη του κινήματο μέσα και έξω από το στρατό ενάντια στον πόλεμο, τον εθνικισμό και τον φασισμό. Οπότε μην φύγετε από το πλαφείο Ρέντιο, ακολουθούν πολύ ωραία τραγούδια από ό,τι βλέπω εδώ. Υπάρχει και μια ένδειξη συλλογή η οποία θα παίξει με ειδικά μέσα και από το δίκτυο Σπάρτακο. Εμεί θα τα πούμε πάλι την Κυριακή στην αιστεία νομία Μάρια, μια συνέντευξη ε, έκπληξη, θα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 Και αντί η Ελλάδα να κινηθεί με αυτό το όραμα που σας έλεγα πριν κοβάμε ότι στο τέλος του κύκλου που θα είναι το 2004 θα είναι το 2010 τότε θα δούμε ότι αντί για αυτή την Ελλάδα για την οποία λίγο πολύ όλοι μιλούν αργά θα είναι μια Ελλάδα που την ονομάζω εδώ και καιρό Τουρκομπαρόκ Θα είναι δηλαδή μια Ελλάδα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 Angela Merkel and German people are great friends of Greece. They have given us the last three years more than 60 billion euros. I don't know anybody else who has given us more money. The Fuchtel is a very supportive man. <laughs> If you know like him, he is very supportive. The Fuchtel is <laughs> very supportive. He is very supportive. He is in England. He has said Fuchtelos. I think that is a nice name for his <laughs> work. <laughs> Πείμετε αντιμμονιακό, για μένα είναι βρισκιάτο, δεν μπορούσα να πείτε, δεν θα τα σήμερα. Δεν Δεν να πείτε αντιμμονιακό, στους μου Δεν διαπραγμάτευση επειδή μας κατάστασε Δεν ξέρω. Όχι, να μάθετε. Να μάθετε. Να μάθετε. λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι δεν Λε, Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί μένετε έξω από τα ρούχα σας. Ε, εγώ, εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε πει. να μου απαντήσετε, δεν, δεν θέλω να σας απαντήσω. Σα απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε, πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου. Επειδή τους επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Δεμένοι με την τη επιτήρηση θα είμαστε εφόσον είμαστε μέλη τη ευρωζόμηνη για πάντα, για πάντα, για πάντα, για πάντα. Wer wird bei dir, der Terne stehen, mit dir? αρχηγό. Παρακαλούμε αν έχετε διαλογική. Ξένη φωτογραφική. Με, με γραβάτα και κοστούμι.